Η Κάρλα και εγώ ήμασταν στην Αφρική την περασμένη εβδομάδα συναντήσαμε εκεί μια κυρία που εργαζόταν στο ξενοδοχείο με εξαιρετικά ταλέντα και έχω το όνομά της αν εγώ δεν της τηλεφωνήσω για να της πω για την επιχείρηση Who cares? ε, και τι έγινε δεν τρέχει και τίποτε Καθε μέρα φανταζόμαστε ότι είναι άλλη μια μέρα. Σήμερα όμως θα σας αποδείξω ότι δεν ισχύει <σπάς> αυτό. Και Θα σας δώσω ένα δύο παραδείγματα. Και μετά θα σας μιλήσω για τη δική σας προσωπική ζωή. A man recently died in America at the age of 100. Πέθανε κάποιος στην Αμερική πρόσφατα, ηλικίας περίπου 100 ετών. His name was το όνομά του ήταν Νόρμαν Μπόρλογ. Αυτός ο άνθρωπος είχε τιμηθεί με το βραβείο Νομπέλ τη δεκαετία του 60 of his in λόγω των μελετών του στον τομέα της αγρονομίας. He a Είχε επινοήσει, είχε φεύγει ένα ε, είδο ε, τροφίμου που μπορούσε να φυτρώνει στις Areas πιο, πιο ξηρέ περιοχές rain, Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου βροχή. Οι άνθρωποι προφανώς πέθαναν από την πείνα. Of his research, Λόγω των, των ερευνών του, ήταν estimated at his death, ε, έχει εκτιμηθεί ότι μέχρι σήμερα Έχουν σωθεί δύο δισεκατομμύρια ζωές Εξαιτίας των ερευνών του Αυτό θα πει κανείς Είναι μίζον εφεύρηση Προφανώς θα έπρεπε να πάρει το Νομπέλ Είναι διάσημος Δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι Είναι δυο δισεκατομμυρια ανθρωποι ειναι είναι τεράστιο αυτό. Άρχισα λοιπόν να διερευνώ λιγάκι τη ζωή του. Και ανακάλυψα ότι έδωσαν το βραβείο στο λάθος άνθρωπο. Θα έπρεπε να το είχαν δώσει στον Χένρι Γουάλλας το βραβείο. Και ποιος είναι ο Χένρι Γουάλλας θα μου πείτε. Είχε ήταν πολιτισμός από το 1930. Ήταν ένας πολιτικός που έζησε τη δεκαετία του 40, δραστηριοποιήθηκε στην Αμερική. Στον οποίο ο Πρόεδρος είχε δώσει την εξουσία να ιδρύσει έναν σταθμό αγρονομικών ερευνών. Και να να αυτό και να προσλάβει κάποιον για να διευθύνει αυτό το γραφείο εκεί. Και εκείνο διάλεξε ένα νεαρό που δεν τον ήξερε κανεί. Που το όνομά του ήταν Νόρμαν Μπόρλογ. Φαντάζεστε όταν προσέλαβε τον Μπόρλογ. Ότι θα ήξερε πω 20 χρόνια αργότερα αυτό θα έπαιρνε τον Νομπέλ. Και ότι θα είχε σώσει 2 δισεκατομμύρια ψυχέ. It was just Απλώς κάποιον είχε προσλάβει για να κάνει τη δουλειά. Είναι όταν, σαν όταν βάζετε κάποιον στην επιχείρησή σας και υπογράφει. Πώς ξέρετε ότι δεν θα είναι ο επόμενος Jim Dornan; Φαντάζεστε ότι αυτός που εισήγαγε τον Jim Dornan σκέφτηκε κάτι τέτοιο; Και όταν άρχισα να σκέφτομαι για τον Wallace, άρχισα να λέω «Μα καλά, πώς έγινε αυτός τόσο σημαντικό». Και διαπίστωσα ότι το βραβείο θα έπρεπε να είχε πάει σε έναν άλλον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος του είχε Αυτός είναι γνωστός. Γιατί ήταν μεγάλο λάτρης τη αγρονομία. Είναι πολύ διάσημος για τη δουλειά που έχει κάνει. Έχει πεθάνει πολλά χρόνια. the, he he But when he attended the university for the very first time, αλλά όταν μπήκαμε στο Πανεπιστήμιο, την πρώτη φορά, είχε στο πανεπιστήμιο που ένα καθηγητή με ένα μικρό αγοράκι. One day the boy came to the university with his father. One day the young man came to the university with his father. και κάποια μέρα το αγοράκι ήρθε στο πανεπιστήμιο με τον πατέρα του. And his father was busy teaching classes. και ο πατέρας του εδώ είχε μαθήματα να διδάξει. So he asked the student George Washington Carver. Ζήτησε λοιπόν από το φοιτητή το George Washington Carver Αν είχε την καλοσύνη να πάρει μαζί του το αγοράκι και να τον προσέχει όλη τη μέρα Και έγιναν πολύ καλοί φίλοι Ήταν ένα μάλλον ασύμβατο ζευγάρι Το αγοράκι και ο ψηλός φοιτητής Το αγοράκι Βήθηκε να δημιουργήσει ένα αισθάνο για τις φοιτητές και το αγοράκι άρχισε να αναπτύσσει μια αγάπη για τα φυτά he got that love from και πήρε αυτή την αγάπη από τον Τζόρτζ. Ωρες ολόκληρες περνούσαν συζητώντας για τις δυνατότητες της έρευνας Το όνομα του καθηγητή ήταν Καθηγητής Βουάλας και το μικρό παιδί του ήταν Χενρύ και το μικρό αγόρι, το όνομά του ήταν Χένρι. Φαντάζεστε ότι εκείνος φανταζόταν ποτέ ότι ο γιος του θα γινόταν κάποτε σπουδαίος πολιτικός? Όχι βέβαια. Αλλά αν δεν είχε βάλει το γιο του με τον Τζόρτζ Δεν θα είχε αναπτυχθεί η αγάπη του μικρού για τα φυτά Και δεν θα μπορούσε αυτός να έχει προσλάβει αργότερα τον Μπόρλογκ; Ποιο έσωσε λοιπόν δύο δισεκατομμύρια ζωές Ο Μπόρλογκ; ο ίδιο Ο Χένρι Ή ο Κάρβερ Πήγα λοιπόν λίγο πιο πίσω στην ιστορία και ανακάλυψα ότι μετά τον εμφύλιο πόλεμο στι ΗΠΑ το 1860 ήταν δύσκολε οι εποχέ τότε για τη ζωή στην Αμερική. Και υπήρχε a couple named και και υπήρχε ένας ζευγάρι τον ομάριον ήταν και Μέρι. και Μέρι. Και είχαν σε μια φάρμα που δούλευαν ένα ζευγάρι που τους βοηθούσε. Ένα ένα μωρό είχαν αυτοί. Και ένα βράδυ συνέβη. κάτι τρομερό. Μπήκαν κλέφτες στη φάρμα. They killed the father σκότωσαν τον πατέρα και απήγαγαν τη μητέρα και το μωρό και έφυγαν. Η Μέρη είπε στον σύζυγό της Μόζε πρέπει να πάς να τους πιάσεις <laughs> Πάρε λεφτά ενδεχομένως μήπως μπορέσεις και τους ανταλλάξεις <laughs> Έφυγε λοιπόν νύχτα Robbers, και όταν βρήκε τους κλέφτες τους λέει, έχω φέρει χρήματα, δώστε μου τη γυναίκα και το παιδί πίσω είχαν ήδη σκοτώσει τη γυναίκα και πέταξαν το παιδί σε ένα ποτάμι, σε ένα σάκο και το παιδί Πήραν τα χρήματά του, πήραν τα λογό του και τον άφησαν στη μέση του πουθενά. Ήταν πολύ κρύο, ήταν παγωμένα κάτω, είχε χιόνι. Ο Μόζε βρήκε το μωρό, το πήρε, έτρεμε το μωρό. Το βάλε μέσα από το σακάκι του για να το ζεστάνει. Και περπατώντα ώρε ολόκληρες για να φτάσει πίσω στο σπίτι του, έλεγε στο παιδί: Είναι εντάξει Όλα καλά. I will become your new father. Εγώ θα γίνω ο πατέρας σου η εδώ και thành η μητέρα σου απόλογο. το όνομά μας. Θα σε μεγαλώσουμε σαν να δικός μας. Θα σε σπουδάσουμε. That's a true story. Αληθινή ιστορία είναι αυτό. και το επώνυμο του Μόζε και της μέρη ήταν Carver. And named the baby after the first Washington. Και ονόμασαν το παιδί με το όνομα του πρώτου προέδρου των Νομενομπολιτιών, George Washington. Και τον το πανεπιστήμιο χρόνια μετά για να μάθει γράμματα. He met και εκεί συνάντησε τον καθηγητή Wallace. And που προσέλαβε ένα νεαρό ερευνητή, τον Νόρμαν Μπόρλογ, ο οποίος εφήβρε την καλλιέργεια που έσωσε δύο δισεκατομμύρια ζώα Αυτό είναι το εφέ της πεταλούδας! Υπάρχουν πολλές τέτοιες ιστορίες που θα μπορούσα να σας πω. Αλλά να μιλήσω λίγο για σας και για μένα.